Λοιπόν, να αρχίσουμε εδώ λίγο, θα πούμε δυο λόγια καταρχήν από το Ευαγγελικό εδώ ανάγνωσμα και μετά θα μπούμε στα, στα αυτά που κάνετε εδώ ε, τι επιστολές, έτσι. Λοιπόν, είναι από το κατά πέμπτο κεφάλαιο, το γνωστό αυτό κείμενο το οποίο έχουμε πει και ξαναπεί, αλλά εντάξει, πάντα κάτι υπάρχει να προσθέσουμε. «Είπεν ο Κύριος αυτού μαθητές, η ημίς αστέ το φως του κόσμου ου δυνατε πόλης κρυβήνε επάνω όρους κυμμένη. ουδέ και ουσι και κατι τη αυτών υπό τον μόδιων επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της τη Εδώ ακριβώς ονομάζει του μαθητές του «Φως του κόσμου». Για ποιο λόγο είναι «Φως του κόσμου» Καταρχήν γιατί ο κόσμος χρειάζεται ένα φως. Ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος αυτός εδώ για τον οποίο ο Θεός είπε και εκείνη τη φράση και είδου, τα πάντα καλά λεία, Δεν είναι ο κόσμος αυτός, είναι ο δικός μας, ο κόσμος όπως τον φτιάξαμε εμείς. Αυτός ο κόσμος χρειάζεται ένα φως. Δηλαδή ο κόσμος όπως εμείς τον έχουμε μέσα στο μυαλό μας έτσι συγκεχημένο, με μέσα μας τα κριτήρια χωρίς ουσιαστικά να ξέρουμε τι θέλουμε, όπως είναι οι περισσότεροι άνθρωποι δηλαδή. Ακόμα κι αυτοί που ονομάζουν τον εαυτό τους πιστό ή τέλο πάντων περνάουν από αυτέ τι συνάσει, λοιπόν, ή από τι εκπλησιαστικέ συντάξει. Λοιπόν, αυτό το, η τελο παντων περνανε του ότι η απο τι εκκλησιαστικες συναξεις κυλάει, όπως, όπως λένε οι Γάλλοι, το όπω το νερό στο ποτάμι, όπου θέλει το νερό. Όπου θέλει το ποτάμι πάει το νερό. Λοιπόν, μια αίσθηση ανελευθερίας και όπω είπα, σύγχυση κριτηρίων. Λοιπόν, αυτό που είναι ο μέσο άνθρωπο που βλέπει τα Σύρια στην τηλεόραση, που ακούει τι ειδήσει, που μια τρομάζει μια χαίρετη, που καταφεύγει στην ιδιωτική του αμαρτία για να μπορέσει να βρει μια ανακούφιση, αυτό είναι ο κόσμο για τον οποίο μιλάει εδώ. Ο κόσμο δηλαδή, όπου ο άνθρωπο στην πραγματικότητα δεν ξέρει τι θέλει και δεν ξέρει ποιο είναι καλά-καλά. Δηλαδή, αυτό ο κόσμο ο οποίο στην κοινή μα. Ε, εμπειρία ε, Είναι ο κόσμος αυτός που χρειάζεται βελτίωση Είναι ο κόσμος αυτός που, που βρίσκεται σε κρίση όπως λέμε Και δεν εννοώ την οικονομική κρίση αλλά Εννοώ την κρίση η οποία γεννά την οικονομική κρίση Που είναι μια κρίση ουσιαστικά όπως είπαμε αξιών, προτεραιοτήτων και κριτηρίων Τι θέλω και γιατί το θέλω Έτσι δεν είναι. Στην, Στο βίο του Αγίου Νύφωνος Κωνσταντιανής, του Επισκόπου Αναφέρεται ένα όραμα το οποίο είχε κάποια στιγμή. Είδε, λέει, τη θάλασσα του βίου, τη θάλασσα τη ζωή. Και είδε ανθρώπου εκεί πέρα οι οποίοι βούλιαζαν, λέει, κουβαλώντα τεράστια φορτία. Και παρόλο που βούλιαζαν κουβαλώντα τα φορτία, ζητούσαν και άλλα φορτία από πάνω του. Να του βάλουνε. Ζητούσαν και άλλα φορτία. Βάλε μου κι άλλο. Φέρ το και τούτο. Δώστο και τ' άλλο. Μα βουλιάζεις, Ναι, αλλά θα βουλιάξω ευτυχισμένο. Θα βουλιάξω κουβαλώντα όσο γίνεται περισσότερα στο κεφάλι μου. Ποιο είναι ο σκοπό λοιπόν αυτού του θαλασσίου ταξιδιού, Ποιο είναι ο σκοπό, Ποιο μπορεί να ξεκαθαρίσει ξεκάθαρα μέσα του τι είναι αυτό το οποίο θέλει. Και αυτό το οποίο θέλει να είναι αυτό που θέλει ο Θεό γι' αυτόν. Να σταθεί ενώπιν του Θεού και να πει Δεν οφείλω την ύπαρξή μου στον εαυτό μου. Μοιάζω να είμαι στον κόσμο εδώ χωρί να με ρώτησε κανένα. Λοιπόν, για να δώσω μια λογικότητα σε αυτή τη ζωή, η οποία μοιάζει εξορισμού παράλογη. Απευθύνομαι σε σένα, ο οποίο με καλεί κατ' όνομα και μου δίνεις ένα όνομα με το βάπτισμα και ζητώ να μου δώσεις ένα σκοπό και ένα στόχο για να δουλέψω γι' αυτόν και να πάρει αυτή η ζωή ένα νόημα. Και να είναι το νόημα αυτό ένα σωτήριο νόημα. Να είναι ένα νόημα το οποίο δεν θα μου δώσει την αίσθηση στη ώρα του θανάτου ότι έχασα τη ζωή μου. Ένα νόημα το οποίο αντιθέτω θα μου γεμίσει τη ζωή και θα μου δώσει την αίσθηση τη αιωνιότητα ήδη από αυτή τη ζωή. Λοιπόν, αυτή την κατάσταση της ευτυχίας που την ονομάζω ευτυχία γιατί είναι η μόνη ευτυχία όλα τα άλλα, σας είπα, ξεκινά για Σπάρτη και πας Κομωτινή έτσι είναι οι πιο πολλοί άνθρωποι και αν σου ρωτήσεις γιατί το έκανε αυτό όπως λέει και ο ποιητής, μισοσυνείδητα, μισοασυνείδητα λέει το έκανα Ήξερα και δεν ήξερα, ήθελα και δεν ήθελα αυτό το πράγμα, λοιπόν το οποίο μας λυπεί στην πραγματικότητα όλους και αν το πάρουμε στα σοβαρά, είναι και αιτία διαταραχών ακόμα και σωματικών, έτσι. Δεν είναι ότι τραβάω δυστυχία στη ζωή, είναι ότι δεν ξέρω πώς θα την αντιμετωπίσω. Μου συμβαίνει κάτι, μια συμφορά, η οποία μπορεί να είναι μια ασήμαντη συμφορά, για μένα όμως, είναι τρομακτική, γιατί δεν ξέρω τι να κάνω με αυτήν. Παλιά οι άνθρωποι πέθαιναν, για σήμαντες ασθένειες δεν υπήρχαν τα φάρμακα. Σήμερα οι άνθρωποι πεθαίνουν από ασήμαντες στεναχώριες, έτσι, γιατί δεν ξέρουν πώ να τι αντιμετωπίσουν. Δεν υπάρχει τρόπο. Δεν έχουν ετοιμαστεί. Δεν έχουν τίποτα κάνει γι' αυτό. Έρχονται ζευγάρια στου πνευματικού και λένε: Μα τι να κάνουμε. Μα, μα, μα, μα γιατί να συμβεί αυτό, Γιατί πέρασαν <κυρίζει> τα γενέθλιά μου και δεν μου είπε χρόνια πολλά. Και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό δεν το πράγμα. Και συσσωρεύεται μαζί με το άφησε την πόρτα ανοιχτή ενώ εγώ κρύωνα, έκλεισε το παράθυρο ενώ εγώ Φάγε μπροστά μου το φαγητό που δεν πρέπει να τρώω γιατί κάνω δίαιτα. Και. και. και. μετά από λίγα χρόνια χωρίζουμε. Είναι φανερό ότι δεν κάνουμε εμεί οι δυο. Το θέμα είναι με ποιον κάνει εσύ. Κάνει με κανέναν. Δεν έχει μάθει να κάνει με κανέναν. Έτσι και η μαμά της και ο μπαμπάς σου μεγάλωσε. Πώ το μεγάλωσε. Πώ το μεγάλωσε, σαν να είναι το μοναδικό αστέρι πάνω στον κόσμο. Χωρί να έχει καμιά δυνατότητα δηλαδή. Καταλάβατε. Να μπει στο σταυρό που είναι μια σχέση. Γιατί αν δεν μπει στο σταυρό που είναι μια σχέση δεν θα μάθει τίποτα ούτε για τον εαυτό σου για τον κόσμο. Το μόνο που θα κάνει είναι να αντανακλάσεις το ειδωλό σου αλλά καθρέφτη. Και αυτό δεν είναι μάθηση, ότε γνώση. Λοιπόν, καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτός ο ναρκισισμός, το, το έχουμε ξαναπεί, είναι αυτή η πτώση του ανθρώπου και φτιάχνει όλο αυτό τον ψεύτικο κόσμο. Τώρα σας εξηγώ γιατί ο κόσμος χρειάζεται φως. Έτσι, Γιατί πα σε ένα ωραίο τοπίο, βλέπει τον κόσμο ω τον εγκαθάριστο. Τι φω, όλα εδώ είναι φωτεινά. Τι, τι φω χρειάζεται, Ποιο είναι το φω και γιατί να είναι φω, Αυτό που χρειάζεται δηλαδή. Τι ακριβώ σημαίνει αυτό το φω, Είναι το φω τη λογικότητα του Θεού. Είναι το φω τη θεία λογικότητα που βάζει τα πράγματα σε μια τάξη. Και σου λέει από πού είσαι, ποιο είσαι και πού πας. Και ποιο είναι ο πρώτο σκοπό, ποιο είναι ο δεύτερο, ποιο είναι ο τρίτο. Και πώ πρέπει να δουλεύει για εκείνον τον σκοπό, πρώτα, για τον άλλο δεύτερο και τον άλλο τρίτο ή καθόλου. Και ηρεμεί έτσι ο άνθρωπο. Καταλάβατε, ένα πολύ γνωστό πανεπιστημιακός γιατρός που είναι φίλο μου, κάποια στιγμή καθηγητή ιατρική σχολή, έχασε τη διεύθυνση μια κλινική από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Την πήρε ένα άλλο, τέλο πάντων. Και έστελνε να γιατί είχε πιο πολλά προσόντα. Είχε όντω. Και πήγε στον πατέρα Παήσιου και του λέει, Γέροντα, με αδίκησαν. Έχω τέτοιο βιογραφικό τόσο Και ο άλλο που έχει τόσο, μου πήρε τη διάθεση της κλινικής και αισθάνομαι αδεκειμένος Και τι του λέει ο γέροντας Και γιατί δεν χαίρεσε με τη χαρά του που την πήρε Μου λέει έμεινα κάγκελο Αυτό το περίμενα έμεινα... Δεν δε, δε, δε, δε, δε, δε περίμενα να ακούσει κάτι τέτοιο Και ενώ το απεδέχτη αυτό εσωτερικά και είπε ναι θα ζήσω χωρίς αυτό και είπε ότι ναι αυτή είναι η σωστή στάση της ζωής Μέσα σε λίγες εβδομάδε, ο άλλος για λόγου ισχυρού, τον κάλεσαν κάποιον να πάει έξω, παραιτήθηκε. Και πήρε αυτό στη θέση. Και πάει στο γέροντα και του λέει: Είδε ναι, πώ γίνονται τα πράγματα. Δηλαδή, πρώτα αρνεί εσύ να παίξει το παιχνίδι αυτό και μετά επεμβαίνει ο Θεό. Άλλο φίλο, πάλι κληρικό, του λέει ο επίσκοπος πριν από χρόνια: Πρέπει να πάρει σύνταξη. Του λέει: Να φέρουμε καινούριου. Λέμε πολύ πριν την κρίση τώρα. τώρα, τώρα Κανένα δεν μπορεί να πάρει σύνταξη γιατί. Δηλαδή... Θα μείνει το κενό εκεί στον αιώνα. Λοιπόν, ε, και λέει αυτό: Καλά, θα μειωθεί ο μισθό μου πάρα πολύ. Λέει: Έχω δύο παιδιά να βοηθήσω ακόμα, μήπως, να σπουδάσουν κλπ. Ο επίσκοπο ήταν ανέβδοτο. Λοιπόν, θύμωσε ο παπάς, Πάει στον πατέρα Παρίσι ο παλίσιο, Και του λέει: Έτσι και έτσι λέει. Α, λέει: Και τι να δει, λέει. Είναι επίσκοπο. Εκφράζει το θέλημα του Θεού, μην εναντιωθεί. Μόνο κάνει προσευχή. Δεν εναντιώθηκε, δεν τσακώθηκε. Υπερνάνευλογημένο. Σε λίγε μέρε το φαναζόασμα λέγε λέει: Τι είπα, ο Προχθέ, δεν κατάλαβα, γιατί το έπαφτε. Όχι, θα μείνετε κι άλλο. Πέντε χρόνια ακόμα. Καταλάβατε. Πάσχων, δεν είναι δικά μου τα λόγια, οχι πύλη ο Χριστό. Παραδίδουδε, παρεδίδουδε του κρίνοντη δικαίω. Ενώ έπασχε, τραβούσε ότι τραβούγε. Δεν απειλούσε, να πει, Θα σας δείξω εγώ. Αλλά παρέδει την κρίση αυτών που κρίνει δίκαια. Οράτε τη, ράτε μη τη κακόναντί αντί κακού, από εδώ, λέει ο Παύλο. Προσέξτε, μην τυχόν αποδώσει κανένα κακό αντικακού. κακού. Γιατί, γιατί έρχεται ο Θεό. Πεινά ο εχθρό σου λεψόμιζε αυτόν. Πεινά ο εχθρό σου, δώσ' του να φάει. Κάνε το καλό. Έτσι αν το κάνει, λέει, είναι σαν να συσσωρεύει, πώ το λέει, άνθρακα σπυρό επί της κεφαλή αυτού. Σαν να του βάλει, λέει, αναμένα κάρβλο στο κεφάλι του είναι. Αν δεν μετανοήσει, θα επέμβει ο Θεό. Κάνουμε το Θεό υπόχρεο να επέμβει στη ζωή μα, κάνοντα αυτή την υπομονή. Ποιο θα ξέρει αυτά. Ποιο θα κάνει σήμερα. Στα θέματα τα, τα οικογενειακά και τα συζυγικά, εκεί πλέον γίνεται βατερλό. Διότι όλοι έχουν δίκιο. Και το θέμα είναι ποιο θα βρεθεί να χάσει το δίκιο του. Και να πει λοιπόν: Εγώ ζητάω συγγνώμη. Γιατί ζητάω συγγνώμη, γιατί ζητάω συγγνώμη, γιατί είμαι ένα άνθρωπο που κάνει λάθη. Και από εκεί να ξεκινήσει η χάρη του Θεού να σώσει και τον ίδιο και τον άλλο. Και να φέρει το φω με στην οικογένεια. Τι γίνεται, έχουμε όλοι δίκιο. Και στο τέλο απομένουμε με το δίκιο μα. Χάνουμε όλο τα πάντα. Για τον Θεό χάνουμε, του ανθρώπου κάνουμε. Και μένω με το δίκιο μα. Έχω δίκιο, έχω δίκιο. Ε, πάρτε το δίκιο και εσεί. Κόλα είναι αυτό το δίκιο. Και ο Χίτρελ δίκιο είχε. Χίτρελ, ξέρετε τι δίκιο που είχε. Αν δείτε τι. ο μια φορά κάθεσα και διάβασα και το αγών μου. Ξέρετε τι ωραίο βιβλίο που είναι. Πώ αποδεικνύει. Άμα το διαβάσετε έτσι με αυτό, μπορεί να γίνεται και να ζει. Τι δίκιο που είχε. Τετράγωμη λογική, αλλά δαιμονική λογική. Είναι η λογική τη αυτοδικαίωσης. Καταλάβατε. Αυτό θα μετανοήσει, λέει ο Διάβολο. Λέει, το θεωρεί εσύ να μετανοήσει, όχι εγώ. Αυτό είναι ο κόσμο για τον ναι οποίο μιλάει εδώ και αυτό ο κόσμο χρειάζεται ένα φω. Είναι το φω του Σταυρού, είναι το φω του Χριστού, είναι το φω που αντιστρέφει τη λογική αυτή. Και κάνει τον κόσμο αυτό από κόλαση που τον φτιάξαμε εμεί παράδεισο. Και το γεροντικό είναι γεμάτο με παραδείγματα, γεμάτο που αποδεικνύουν αυτή την άλλη λογική. Να θυμηθώ το πρώτο που μου στο μυαλό να πω, με εκείνον το, το γέροντα που ήταν άρρωστος, και του είπε ο γιατρό να φάει, λέει. Να, να, να πιει γάλα. Λοιπόν, του βρήκανε γάλα, του είχε να πιει πολλά χρόνια, και αντί για γάλα, έκανε λάθο ο γιατρό, ο, ο υποτακτικό του, δώσε λιναρόλαδο, το οποίο δεν πίνεται, είναι για τα λιχνάρια. Δεν υπάρχει τώρα τέτοια. Του δίνει λοιπόν, πίνει αυτό. Λοιπόν, και δεν είπε τίποτα. Έκανε ένα μορφασμό, και έμεινε και δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα, δεν, δεν, δεν, δεν, δεν μαρτυρήθηκε. Και του λέει ο άλλο, αφού το του δώσει και πια και πιωκετό. Το κοιτάζει μετά και λέει: Υφάνει σ' έβασε, σε πέθανε. Έβα, τι έκρα, τι, γιατί, τόσο το έπιαξε, τι σου δώσα, και πώ το έπιασε αυτό. Και τι λέει εκείνο. Η ίδια σου λέει: Η ίδια άλλο την όσα του έπινε αυτό. Λέει: Αυτό έπρεπε να πιω, αυτό μου άξιζε. Εκεί πηγαίνει χάρη στο γίνονται φαύματα. Ούτε αυτό έπαθε τίποτα. Ο άλλο διδάχτηκε ό,τι διδάχτηκε, έτσι. Ο πατέρα του Αγίου Σιλουανού, ο οποίο ήταν ένα απλό χωρικό. Ο Σιλουανό, στα νιάτα του ήταν μια φορά, λεκάρτησε και έφαγε ένα κοφίνι αυγά όλο. Μια φορά άλλη λοιπόν ήταν στο χωράφι Τέτρο και έτρωγε εκεί κρέας χοιρινό το και τον κύτραγε ο πατέρας, δεν είπε τίποτα. Μετά όταν τελείωσε ε, του λέει φύλαξε εκεί λίγο για αύριο που είναι Σάββατο. Καλά λέει, τι ήταν η Παρασκευή ήταν σήμερα. Παρασκευή λέει, ήταν. γιατί δεν μου πες τίποτα ρε, πατέρα, λέει πατέρα. Την νηστεία της τηρούσαν τότε όλα, αλλά τώρα δεν υπήρχε. Αλλά την νηστεία δεν τηρούσαν. Λοιπόν, ε, γιατί λέει, δεν μου το είπες, ήθελα να σε προσβάλλω. Δεν θέλω να σε προσβάλλω. Άλλη ιστορία. Κοιμάται ένας μέσα στο... στην αγρυπνία, σε... Σε... σε κοινόβιο. Και τον παίρνει ο ύπνος μέσα στην αγρυπνία. Λένε ότι είναι ο ωραιότερος ύπνος μέσα στην αγρυπνία. Λοιπόν, πάει ο άλλος ο, ο επιστησιαστικός, του δίνει μία, το ξυπνάει. Λέει ο γέροντας. Κακός, λέει, πρέπει να του βάλσετε μαξιλάρι, λέει, να κοιμηθεί. Τι είναι αυτά που του λένε. Γιατί το ξύπνεις. Κορασμένος είναι τι, τι, τι, τι λεπτότητα, ας πούμε, τον πρόσβαλες καταρχήν, κοιμήθηκες. Ξύπνα βρε, εγώ είμαι ξύπνιος, σε, σε ξυπνάω σένα, ας πούμε. Στη συνέχεια, ναι, άστο να νιώσει την ελευθερία, Να νιώσει την απλότητα αυτή τη σχέση με τον Θεό που έχουμε ως ατελείς. Αυτός ο κόσμος, είπαμε, είναι φτιαγμένος με λάθος τρόπο από εμάς. Με σωστό από το Θεό, αλλά με λάθος τρόπο από εμάς. Και πληρώνομαι λάθη τα οποία τα διαλέξαμε και τα κάναμε. Και έρχεται εδώ η λογική του Θεού και τα αναστρέφει αυτό. Και υπό την έννοια αυτή λοιπόν, λέει: Εμεί είστε το φω του κόσμου, έτσι, είστε το φω του κόσμου, και ούτω λαμψάνε το φω έμπρεσαν των ανθρώπων, όπω είδω ημών τα καλά έργα και δοξά στον πατέρα μου τον τη ουρανή. Και κάνετε αυτά που κάνετε, λέει, για να τα βλέπουν οι άνθρωποι και να δοξάσουν τον Θεό, να λένε: Υπάρχει Θεό. Μερικέ περιπτώ... φορέ βλέπει κάτι τέτοια πράγματα και λε: Υπάρχει Θεό. Πώ το κάνει αυτό αυτό το πράγμα τώρα. Υπάρχει Θεό για να το κάνει αυτό το πράγμα. Βγήκε και ταινία τώρα με τον το Ουγγό, οι άθλοι. Έτσι με τον επίσκοπο εκείνο, το νου, μιριήλ, πώς τον Μιριλ, πώ τον μεταφράσαν οι Έλληνε μεταφραστέ. Ε, έρχεται ο κλέφτη μέσα και, και κλέβει. Του, όχι, του, του κάνει το τραπέζι, αυτό κλέβει τα σημεία. Φεύγει, τον πιάνει η αστυνομία, τον φέρνει δεμένο μέσα και λέει, Σου κλέψε τα αυτά. Και λέει, Όχι, βρε εγώ τα δώσα. Δε τα δώσα εγώ. Λέει χαμένο ο κλέτη, ναι, λέει. Τα να δώσατε. Πάρε και τα υπόλοιπα λεπούχια απέναντι λέει, στο τζάκι. Και από εδώ και πέρα φεύγουν οι αστυνομικοί και του λέει: Τώρα η ψυχή σου ανοίξει εμένα και στο Θεό να αλλάξει ζωή. Και αυτό άλλαξε ζωή. Και έγινε ο ήρωας ο κεντρικό του μυθιστορήματο που έχει καμία σχέση με αυτόν που καταλάβατε. Αυτή είναι η λογική του Θεού. Είναι η λογική του Θεού αυτή. Και αυτή η λογική είναι μια λογική η οποία φέρνει αποτέλεσμα. Αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι, είναι εμφανέ. Πάντοτε στην πρώτη φάση μπορεί μάλιστα κανεί αυτό που το κάνει να φαίνεται σαν ηλίθιο, α πούμε. Σαν χαζό να φαίνεται. Ότι δεν ναι, ορίστε τώρα, χάνει τα δικαιώματά σου. Ο Γεωργό, που το αναφέραμε στην αρχή, έλεγε ότι ο πραγματικό άγνωστο είναι αυτό που αποφασίζει να χάσει κάποια από τα δικαιώματά του. Τα δικαιώματα, δεν λέμε τα επιπλέον, πώ το λένε, τα bonus που βάζουμε στον εαυτό μα. Λέμε τα δικαιώματα. Πράγματα που δικαιωματικά τροποντινά έτσι είναι δικά μα. Λοιπόν. Και στη συνέχεια στο ίδιο κείμενο, Ο Κίρθον καταλύσε τον ώμον, αλλά πληρώσε. Αυτό, αν προλάβουμε, θα, μπούμε, θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό ω σχόλιο, Πώ το σχολιάζει ο Απόστολο Παύλο. Ε, έω αν παρέλθει ο ουρανό και γη, η γη, είναι μια κεραία, εγώ μην παρέλθει από τρόπον, έω αν πάντα γέννηται. Ε, έω ε, λύσει μία των εντολών του Τωρνοαχίστων και διάξει του ανθρώπου, Ελάχιστον και μία από αυτέ τι εντολέ, από αυτά που στο Ευαγγέλιο, τα καταλύσει. Και επίκοιτα ξαναδεί, δεν υπάρχει αυτό για μένα. Τώρα φαίνεται κυρίω σε εμά βέβαια, του διδάσκοντε. Και όποιον μέσα στην εκκλησία κάνει λόγο έχει έργο έχει δασκάλου. Αυτό θα γίνει ελάχιστο. Θα κληθεί ελάχιστο στη Βασίλεια τώρα. Όσοι δεν ποιήσει και διδάξει, ούτω μέγας κληθήσετε. Εδώ είναι το σημαντικό το ποιήσει και διδάξει. Προσέξτε γιατί όλα αυτά που σα είπα τώρα εδώ σα άρεσαν. Σημαίνει είναι αποδεκτά. Όταν όμω έρθει η ώρα, κίνο είναι το θα δείξει αν... στα αλήθεια. Έτσι, τα αποδεχόμεθα. Διότι έχουμε μάθει από παιδιά να αποδεχόμαστε την εύκολη λύση τη φιλαφτεία. Το εγώ αυτό αμέσω. Είναι μια κίνηση σχεδόν αυτόματη. Όπω και ακριβώ αν σου κάνω έτσι να σε χτυπήσει, θα κάνει να βάλει το χέρι. Έτσι. Παπ. Και ψυχικά το ίδιο κάνουμε. Παπ. Σηκώνουμε συνέχεια το τοίχος του ναρκιστήσουμε έτσι εύκολα. Παπ. Μόλι πλησιάσει ο άλλο. Για να μην τον έχουμε και σε απόσταση ελέγχου, έτσι να προλάβω εμεί ότι με πρώτα δυνατόν. Πρωτού ο ίδιο το κάνει. Γι' αυτό λέω, σαν ποιήσει και διδάξει. Ποιήσει και διδάξει. Είναι εύκολο να πω αυτά τα πράγματα, αλλά είναι δυσκολότερο πολύ να τα τηρήσω. Βέβαια, μόνο αν τα τηρήσει θα καταλάβεις την αξία του. Αλλιώ θα τα ξεχάσει. Θα τα θεωρήσεις σε λίγο τοπικά. Θα πει: Ε, τα λέει αυτό, τα λέει εκεί μέσα και σαν τα λέει τι. να γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Ακούει σήμερα κανεί ανθρώπου και λένε στα παιδιά του. Μην πας με το Σταυρό. Με το Σταυρό κανεί δεν κερδίζει τίποτα. Η μόνη περίπτωση θα κερδίσει κάτι είναι με το Σταυρό, να ξέρετε. Χωρί Σταυρό, όλε τι οροθιέ που δίνει θα τι τρω πίσω. Δεν... με το Σταυρό δεν θα δώσει οροθιά. Με το Σταυρό σημαίνει ότι πα και λε, ε... αλλά γίνει το θέλημα του Θεού. Δεν διεκδικεί, δεν αρπάζει τον άλλο, δεν αρπάζει το δίκιο του, δεν αρπάζει το δικό σου δίκιο καμιά φορά. Και κοιτά να δει πώ θα γίνει το πράγμα. Πώ θα μιλήσει ο Θεό, τι θα κάνει εκεί πέρα. Και εκεί μέσα έρχεται το μεγάλο, το κέρδο. Και λαμβάνει. Και δεν το παίρνει κανεί αυτό που λαμβάνει. Με δεδομένο τρόπο το δίνουν όλοι. Τον ταπεινό άνθρωπο, όλοι τον αγαπούν, ξέρετε. Και του προσφέρονται. Ανιδιωτελώ εννοώ. Όχι με σκοπό κάποιον. Υπάρχει αυτή την έννοια λοιπόν, αυτό το οποίο φαίνεται να είναι αδυναμία, είναι η δύναμη του Θεού, ε! Ο Σταυρό είναι η αδυναμία για τον άνθρωπο. Είναι η δύναμη του Θεού όμω. Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Λόγια του Παύλου Θεού δύναμη και Θεού σοφία είναι αυτό. Έχει τεράστια δύναμη. Τόσο τεράστια δύναμη που μετά δύο χρόνια είναι το πιο δυνατό πράγμα στον κόσμο. Και στο τέλο του κόσμου αυτό θα υπερισχύσει. Στο τέλο όλοι θα ομολογήσουμε ότι αυτά είναι σωστά. Έτσι έπρεπε να κάνουν. Άσχετο να τα κάνουν. Αυτή είναι η δύναμη μεγάλη του Θεού. Το πώ λέει το, το μωρό του Θεού σοφότερο των ανθρώπων. Ναι. Αυτό που είναι η μορία του Θεού, η διδασκαλία Περισταυρού. Ε η μορία του Θεού. Είναι πολύ σοφότερη από τη σοφία των ανθρώπων. Γιατί η σοφία των ανθρώπων είναι θέληση για δύναμη, θέληση για κυριαρχία, θέληση για βοηθία, θέληση για αρπαγή, θέληση για φθόνο, θέληση για κατήσχηση, για, για υπερίσχυση. Να είμαι πιο ωραίο, να είμαι πιο έξυπνο, να είμαι πιο δυνατό, να είμαι πιο πλούσιο, να είμαι πιο και πιο και γιατί να είσαι πιο και πιο και πιο και πιο. Για να μείνει μόνο, για να είναι όλοι εναντίον σου, για να είναι και ο Θεό ε, χώρια σου, για να μην σε αναγνωρίζει, τι έχει να κερδίσει με όλα αυτά τα πράγματα. στα ταπεινή συναπαγόμενη. Θα έπρεπε να παίρνουμε όλοι τα φτηνότερα αυτοκίνητα, για να μην προσβάλλουμε τον άλλον, που δεν μπορεί να πάρει δύο με Ποιο θα σκέφτεται αυτά σήμερα, Κανένα. Όχι κανένα, λίγοι. Αλλά οι λίγοι αυτοί είναι μακάριοι. Όλο καλύτερα και έχω δικαίωμα, κοινά το δικαίωμα, και ρεγνά το δικαίωμα το άλλο. και μέσα στο δικαίωμα χάνεται, σα είπα, ο κόσμο του Θεού. Χάνεται η λογικότητα τη αγάπη. Χάνει τη λογικότητα τη κοινωνία <coughs> και αυτό που απομένει είναι ένα σκληρό ανταγωνισμό, μια σκληρή κοινωνία ανταγωνισμού. Έτσι, γιατί τα γερμανικά αυτοκίνητα είναι τα πιο ισχυρά και συνέχεια είναι τόσο πολύ ανταγωνιστικά και τρέχουν με πολύ μεγάλε ταχύτητε και είναι όλα πολύ έτσι επιθετικά φτιαγμένα. Είναι η κοινωνία του τέτοια. Είναι η κοινωνία του τέτοια. Μια πολύ σκληρή ανταγωνιστική κοινωνία που θέλει τον άλλον υπεράλευση συνέχεια πάνω από όλου. Γιατί πάνω από όλου. Είναι η χώρα όπου εφευρέθηκε η φιλοσοφία τη Βίλε Τσουμάχτ. Θέληση για δύναμη. Γι' αυτό και τα μόνα πρέμει με αυτοκίνητα είναι τα γερμανικά. Αν θέλετε να κάνετε εντύπωση, απέναντι γερμανικά. Τι 4-5 μάρκε αυτέ. Και παίρνει ο ταλέπορο ο Έλληνα, που μαθαίνω από το lifestyle ότι έτσι πρέπει να είναι. Και δόστο! Και δόστο! Και δόστο! Να παίξει το παιχνίδι του ανταγωνισμού, του εντυπωσιασμού. Και μετά λέμε, κρίση οικονομία. Ποια οικονομία. Δεν υπάρχει οικονομία. Οικονομία υπάρχει όταν ο άνθρωπο είναι σοβαρό. Όταν θέλει να κάνει παραγωγικό έργο. όταν θέλει να γίνει μέγα καταναλωτή. Καταλάβατε. Οι Γερμανοί το παίζουν καλά το παιχνίδι. Σε ψυχολογικό επίπεδο είναι ανταγωνιστικοί, αλλά σε επίπεδο οικονομικό. Για να είναι πιο σίγουροι, μαζεύουν κιόλα. Και έτσι κάνουν τη δουλειά με πλήρη τρόπο. Από όπου κι αν του πα, έχω αυτή την απάντηση. Και μαζεμένα χρήματα έχω. Και θέληση ή αδύναμη. Και τα δύο. Εμεί, λίγο πιο επιπόλαιο λαό, και λίγο πιο εύπιστο, και λίγο πιο σχεσιακό, μείναμε στο καταλαβατικό κομμάτι. Καθώ δεν μα ενδιαφέρει η ιστορική κυριαρχία, που ενδιαφέρει του Γερμανού, μα ενδιαφέρει όμω η φαινόμενη ευμάρεια. Βλέπετε πόσο απλά είναι όλα τα πράγματα. Και πώ όλα αυτά με ένα πνευματικό τρόπο διαλύονται. Και φτιάχνει κανεί αυτό που θέλει, ανεξαρτήτω αυτού του οποίου τον σπρόχο να κάνει. Να πω λίγα πράγματα εδώ, θα τελειώσουμε τώρα για το άλλο το κείμενο, το οποίο είναι ένα κείμενο από τις επιστολές, εδώ θα από την προστρομία επιστολή, κεφάλαιο 3. Θα διαβάσω λίγα από εδώ για να σα εξηγήσω αυτό που είπα πριν για τη σχέση νόμου και χάριτος. Κεφάλαιο 3 στίχος 28. «Λογιζόμεθα ον πίστη δικαίουστη άνθρωπον χωρίς έργον νόμου». «Η Ιουδαίων ο Θεός μόνον, ουχήδε και, και εξεθνών ναι, και εξερθνών» «Επίπερις ο Θεός ως δικαιώς υπερητωμένοι πίστεως και εξεθνών επί ο Παύλος ότι μιλώντας για το χώρο της Εκκλησίας, γιατί γι' αυτήν μιλάει <coughs> μιλάει εδώ στους εξιουδαίων χριστιανούς οι οποίοι είχαν το ερώτημα «Αυτά τα έργα του νόμου τα οποία κάναμε προηγουμένω ισχύουνε Εξακολουθούν πρέπει να τα κάνουμε. Και λέει ο Παύλος, όχι λέει. Όχι λέει, δεν δικαιωνόμαστε εξέργων νόμου. Γιατί δεν δικαιωνόμαστε εξέργων νόμου. Θα πει παρακάτω, νόμον καταργούμε δια τη πίστεως. Μη γέννητο, αλλά νόμον ιστόμεν. Τον καταργούμε λοιπόν τον νόμο με την πίστεω. Όχι, αλλά τον, τον στηρίζουμε. Εδώ είναι τελείω ακατανόητο αυτό το μικρό χωρίο, αν δεν κάνουμε κάποιε εξηγήσει. Καταργείται ο νόμο ο ή όχι. Λοιπόν, τι σημαίνει καταργείται. Γιατί καταργείται. Να το, να το θέσω σε ένα ερώτημα. Το ερώτημα που δημιουργείται εδώ, σε αυτού οι οποίοι τηρούν τον νόμο, είναι το εξή. Τι σχέση έχω εγώ με τον Θεό και τι σχέση είχε ο Θεό με μένα. Εάν ο Θεό είναι κάποιο ο οποίο υπαγορεύει νόμου και εντολέ και σκώνεται και φεύγει, αυτό σημαίνει ότι η σχέση μου μαζί του είναι μια σχέση μονάρχη προ Ναι ή όχι. Γιατί είναι ανεπαρκή ο νόμο, θα δούμε τώρα. Υπάρχουν κάποιε ουράνιες εντολέ, κατεβήκαν από το Σινά, ξέρω εγώ, με πλάκε ή μέσα των προφυτών ή δεν ξέρω τι άλλο. Και υπάρχουν οι νόμοι: μη κλέψει, ουμιχεύσει, ουψευδομαρτυρήσει, τι με τον πατέρα και όλα Λοιπόν, μου απευθύνει κάποιο αυτέ τι εντολές. Τι σχέση έχει αυτό που τι απευθύνει με μένα: Είναι ο εντολές, εγώ εγώ είμαι ο μονοδόχο. Τίποτα άλλο. Είναι μια παιδαγωγία αυτή βέβαια. Μαθαίνω ορισμένα πράγματα. Κοίταξε να δει ο Θεός κάτι τέτοιο θέλει. Αλλά πρώτον, δεν τι κάνω. Δεν τι τηρώ. Αδυνατόν να τηρήσω. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ όλε. Και δεύτερον, αφού τι λέω γιατί τι στήρισα τώρα. Ωραία. Έκανε αυτό που έπρεπε. Ποια είναι η σχέση μου μετά το του Θεού, Πώ άλλαξε η σχέση μου μετά του Άλλαξε καθόλου. Ελάχιστα άλλαξε. Η πίστη όμω είναι ένα άλλο μέγεθος. Το οποίο προέρχεται από την ενσάρκωση. Πίστη σημαίνει σχέση. Δεν είμαστε πλέον υπήκοοι. Προσέξτε. Η ενσάρκωση σημαίνει ότι πάμε να είμαστε υπήκοοι. Και γινόμαστε παιδιά του Θεού, Αδελφοί του Χριστού καταχάρη. είναι η τεράστια διαφορά. Όταν ο Θεό εμπιστεύεται τον εαυτό του, Όταν ο Θεό γίνεται άνθρωπο, λαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Προσφέρει την ανθρώπινη φύση στην Θεία αυτή. Γίνεται ένα όν από την Παναγία και αυτό το νέο όν είναι ο Θεό και ο άνθρωπο μαζί. Και εγκαινιάζει μια τέτοια είδου σχέση πίστης προ τον άνθρωπο. Πιστεύει ο Θεό στον άνθρωπο. Του δίνει τον εαυτό του, έτσι όπω λέμε σε μια σχέση που έχει δύο μέρη. Είναι πιστοί μεταξύ του. Πιστοί φίλοι. Ο Θεό είναι πιστό στον άνθρωπο. Λοιπόν, ο άνθρωπο γίνεται πιστό από τον Θεό. Αυτή η σχέση είναι σχέση πλέον αγάπη. Εδώ δεν μπαίνει ο νόμο. Τι νόμο να μπει. Δηλαδή, ένα ζευγάρι που αγαπιέται αληθινά έχει ανάγκη από νόμου και από προγαμιαία σύμφωνα. Είδατε κανένα ερωτημένο ζευγάρι να κάνει προγαμιαίο σύμφωνο. Συμφω... Πώ το λένε αυτό. Συμβόλαιο. Δηλαδή να προβλέπει το χωρισμό. Σε καμιά περίπτωση. Τι είδου λοιπόν νόμο να μπει μέσα μια σχέση αγάπη. Η πίστη είναι ανώτερη σχέση από αυτή του νόμου. Δεν καταργεί όμω τον νόμο. Από να έννοια ότι αποδεικνύει ότι ήταν όλα λάθο εκείνο, όχι. Αντίθετα, δείχνει τον σκοπό του. Ποιο ήταν ο σκοπό, Να φτάσουμε σε μια κοινωνία, σχέση, διομοιώσεω. Εκείνη ήταν ατελή σχέση. Είναι όπω όταν έχει ένα μικρό παιδί, να το πάρω έτσι. Όλοι έχουμε, πολλοί έχουμε παιδιά εδώ μέσα. Όταν είναι μικρό το παιδί, λοιπόν, του λε: Κοίταξε εκείνο να το κάνει και, και μην το κάνει. Να είναι σχέση του νόμου. Δεν σε καταλαβαίνει. Ακόμα δεν νιώθει πώ την πατρότητα ή την μητρότητα. Δεν ξέρει πόσο, πόσο το αγαπά. Δεν το ξέρει αυτό. Αναγκάζει λοιπόν να του βάλει κανόνε. Εκείνο θα το κάνει, εκείνο, εκείνο. Όταν μεγαλώσει και το ανοίξει την καρδιά σου και καταλάβει εσένα και είναι σχέση, ωραία. Λέω δεν υπάρχει λόγο να του βάλει νόμου και παρανόμου. Δηλαδή το ίδιο θα σκεφτεί κάτι. Δεν το κάνω αυτό. Αλλιώ πει η μάνα μα πούμε. Δεν το κάνω αυτό γιατί με αγαπάει αυτή η μάνα. Δεν δε, δε, δε, δε τη το κάνω αυτό. Δεν υπάρχει ένα νόμο στο σημείο αυτό. Μπορώ να μείνω στο πρωί έξω, 5 το πρωί. Θα στεναχωρηθεί με αν γυρίσω νωρίτερα. Καταλάβατε τι λέω. Δεν είναι νόμο αυτό, πια είναι πίστη. Είναι ανοιγμέ, α, αμοιβαίο άνοιγμα το ένα στον άλλον και αγάπη. Ο ένα αγαπάει τον άλλον. Υπ' αυτή την άνοια. δεν καταργείται ο νόμο. Ο νόμο δούλευε σε κάποια εποχή και σε κάποια φάση. Από ένα σημείο και πέρα όμω ο νόμος δεν χρειάζεται. Όχι ότι ήταν κακό τότε, αλλά ήταν ανεπαρκή. Είναι ανεπαρκή η νομική σχέση. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Απόστολο. Ότι η νομική σχέση ήταν ανεπαρκή. Γι' αυτό και σήμερα βλέπετε με πόση ευκολία οι νέοι άνθρωποι απορρίπτουν το Θεό. Γιατί του μάθαμε, όντα ανόητοι και βλάκε εμεί οι ίδιοι, ότι ο Θεό είναι μια σειρά που εντολέ. Μη το ένα, μη άλλο. Ήρθε μια κυρία κάποτε και μου λέει: Δεν θέλω να δω στην εκκλησία, θα με αφήνουν να βάφω με μετά. Πανέγεια. Βάψω παιδάκι μου. Αλλά δεν είναι εκεί το κέντρο, πώ το λένε, τη σχέση μετά του Θεού. είναι εκείνα το. Δηλαδή, συγγνώμη. Αλλά φταίμε εμεί που υποβάλαμε τέτοιου είδου αντιλήψει στον κόσμο. Φταίμε εμεί, όσοι από εμά δεν λέω για μένα, εγώ ελπίζω να μην τι έχω εμπλέξει ποτέ. Για μένα, έτσι, το λέω λίγο σαν καφ, καφόμαι. Αλλά όσοι εμπνέουν τέτοιου είδου εντυπώσει, ότι ο Θεό είναι κάποιο που βαστάει ένα μεγεθυντικό φακό στο χέρι και εξετάζει, δηλαδή, και δημιουργούν μια αμαρτιολογία και μια αμαρτιοφοβία στον κόσμο, χωρί λόγο, έτσι. Ο Θεό είναι η λύτρο, είναι η σωτηρία, είναι η ζωή. Κάποτε ένα από τα παιδιά μου πήγε στο κατηχητικό. Και ήταν μια κοπέλα εκεί από κάποια κίνηση εκεί και έλεγε Άρχισε το θέμα το προσφυλέ τη αμαρτία. Και ρώτησε το μικρό τι, θ, τι είναι αμαρτία. Και η απάντηση ήταν Αυτό που δεν θα έκανε σαν ήταν ο Χριστό μπροστά. Και τη είπα Μην τυχόν ξαναπάσει στο κατηχητικό αυτό. Καταλάβατε. Δηλαδή ο Χριστό μπροστά, καταλαβαίνετε τι εικόνα αρνητική. Ο Χριστό παρουσιάζεται ω κάποιο ο οποίο έτσι δεν με αφήνει να κάνω κάτι που με ευχαριστήσει κατω κάτω. κάτω. μικρό παιδάκι τι θα κάνει. Δηλαδή, είναι κάποιο με τον οποίο αναπτύσσω μια σχέση ενοχική, ε. Είναι κάποιο ο οποίο ουσιαστικά τυρανάει την ελευθερία μου. Δηλαδή, αν έβλεπα τον Χριστό μπροστά μου, αυτό θα έκανα να, να κρύψω αυτά που κάνω. Ή θα κοίταγα να τον αναγκαλιστώ, να τον ασπαστώ, να, να, να, να, να, να τον ρωτήσω ποιο είναι και να μου πει ποιο είμαι. Καταλαβαίνετε πόσο λάθο είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αντί να δει Θεό σαν τη λογικότητα και την παρηγοριά, που φέρνει ακριβώ το φω με στον κόσμο αυτό τον άρρωστο. Που φέρνει ακριβώ την αλήθεια με στον κόσμο αυτόν. Που συγχωρεί στο κάτω-κάτω άπειρε φορέ. Γι' αυτό είναι η εξομολόγηση. Που δεν δε δίνει σημασία στην κυριολεκσία, στην αμαρτία του ανθρώπου. Αρκεί ο άνθρωπο να τον αγαπήσει. Καμία σημασία. Το μεγάλο αυτό, το μέγα αυτό παρηγορητή, το μέγα αυτό αδελφό, το μέγα αυτό, το μέγα αυτό θυσιαστικό πατέρα, αυτό το, που είναι πατέρα και μάνα και, και ζωή όνειο, αυτό το πράγμα το καταφέρνουμε και τον παρουσιάζουμε σαν χωροφύλακα. Δεν έχει ο διάβολο ανάγκη από μεγαλύτερου συμμάχου από τέτοιου θεολόγου και παπάδε. Είναι η σύμμαχοι του διαβόλου, Η καλύτερη σύμμαχοι. Και μάλιστα στην εποχή αυτή. Την αμαρτία μου την ανακαλύπτω μέσα στην αγάπη του Θεού. Αμαρτία μου είναι το ότι είμαι ανάξιος της αγάπης αυτής. Σημαίνει, τη αγάπη αυτή. Αυτό όμω σημαίνει ότι γνωρίζω την αγάπη αυτή. Αν δεν με αφήσω να τη γνωρίσω, ποτέ δεν θα μετανοήσω. Γιατί να μετανοήσω, δεν κατάλαβα. Μετανοεί κανεί να τον ερωτευτεί μια ωραία τάτη κοπέλα, Σοφία έξυπνη, και τη ρωτάει, μα τι μου βρήκε και το αντίστοιχο. Και τι μου βρήκε. Μα τι μου βρίσκει εμένα. Αρχίζει μετάνια. Τι μου βρήκε σε μένα. Αρχίζει μετάνια, ε! Να γίνω άξιο αυτού του πράγματος. Το φιλότιμο αυτό που έλεγε ο Ιωροπαίσθη. Ε, ε, δεν, δεν μετανιώνει κανεί να του δώσετε ξύλο. Πολύ ξύλο. Θα σα δώσει και αυτό όταν μπορέσει. Εντάξει. Και δεν λέγεται μετάνια με τα μέλια. Γιατί να τα κρύψω τα λεφτά από την εφορία και τώρα τα βρήκε. Δεν λέγεται μετάνια. Δεν είναι με τα μέλια. Αν μπορούσα να τα κρύψω θα τα κρύβα καλύτερα. Δεν αλλάζει τίποτα δηλαδή. Μετάνια είναι ένα γεγονό αγάπη. Κάποιο μου απευθύνεται με αγάπη. Έρχομαι στο πνευματικό και εξοργούμε 30 χρόνια διαμαρτύματα και φεύγω ελαφρωμένο. Τι γίνεται εδώ, Τι γίνεται εδώ, Κάτι συμβαίνει εδώ. Αυτό το πράγμα γεννά μετάνοια. Και αυτό το πράγμα είναι η πίστη. Η πίστη είναι η σχέση. Και όταν η πίστη είναι η σχέση, τότε δικαιώνει το νόμο, αλλά δεν είναι νομική σχέση. Η νομική σχέση καταστρέφει τη σχέση. Ε, δηλαδή, δεν είναι. Έτσι, ένα ζευγάρι να λέει: Κοιτάξτε, αν θε να είμαστε αγαπημένοι, θα κάνει πρώτον. Και ο καθένα ένα δεκάλογο για τον άλλο κρεμασμένο στην πόρτα. Αν τον παραβεί ο άλλο, τελειώσει η καταλήγη σχέση. Τώρα δεν λέγεται σχέση, είναι νομική συναλλαγή. Είναι μια εταιρεία, α πούμε. Είναι μια, ξέρω, Τα λέμε αυτά γιατί τα λένε οι πατέρε μα εδώ, οι Απόστολοι. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτό. Τίποτα από τι είπα δεν είναι δικό μου έτσι. Και για τελειώνει αυτό το μικρό κείμενο, πολύ μικρό, και λέει, αναφέρει τον Αβραάμ, σαν παράδειγμα πίστεως. τι ουνερούμενο Αβραάμ, τον πατέρα μου είναι κατά σάρκα. Ήγαρα, έργο εξάργωνε δικαιώθη, έχει κάφημα. Αλλού προ τον Θεό. Τι γαριγραφή λέγει: Επίστευσε δε Αβράμ το Θεό και λογίστηκε αυτό η δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο Αβράμ έκανε έργα, λέει, και δικαιώθηκε. Το ότι τον επιλέγει ο Θεό σε μια στιγμή είναι γιατί μέτρησε μια σειρά από έργα τα οποία έκανε. Ποια είναι τα έργα, τα, τα πολλά τα οποία έκανε. Ε, είχε μια στροφή στο Θεό. Αυτό είναι όλο. Η καρδιά του στράφηκε σε εκείνον. Ο Θεό έκανε τα περισσότερα. Επίστευσε και λογίστηκε αυτό η δικαιοσύνη. Το ότι τον πίστευτε αυτό το Θεό και το είπα λοιπόν, τι ακολουθώ, ήταν σαν να κάνει όλη την δικαιοσύνη προηγουμένω. Όλα τα έργα του. Νου. Έτσι, αυτό που κάνανε οι απλοί σαράδε στο Ευπαγίε τη Παρασμένη Κυριακή. Ήταν εκεί, Λέκει και ε, ε, ε, είχαμε ψάρια στη Θάλασσα έγινε. Και σου λέει λοιπόν ακολουθήστε με. Και τα φίλει και τον ακολουθούν. Κατάλαβατε. Μην φανταστείτε ότι έχουν ξαράδε και του σπιτέλε ακολουθάμε θα ακολουθήσουν. Αυτοί οι ξαράδε είχαν και άλλα πράγματα στο μυαλό τη. Αυτό θέλω να σα πω. Και γι' αυτό ακριβώ, όμω σαν κούνε τη φωνή αυτή. Λέει, ναι, ναι, έρχομαι. Σαν να την περίμεναν από χρόνια. Καταλάβατε. Λοιπόν, η πίστη είναι σχέση. Να το θυμάστε αυτό. Η πίστη είναι σχέση. Πιστεύει ο Θεό σε μένα, μου εμπιστεύεται τον εαυτό του, μου εμπιστεύεται την αγάπη του σε μένα, και εγώ ανταποκρίνομαι σε αυτό. Δεν είμαι υπήκοο πλέον. Είμαι ιό. Κατά χάρη μου. Και όλα όσα είπαμε προηγουμένω, ότι ο Θεό είναι αυτό που βάζει, βγάζει άκρη από τη ζωή μου. Δεν είναι αυτό που με μπερδεύει. Είναι αυτό που βγάζει άκρη. Είναι αυτό ο οποίο αποκαλύπτει τρόπου να. Είναι αυτό που καταργεί μερικά προβλήματα που νομίζω εγώ ότι είναι καταλυτικά και φοβερά. Τα καταργεί. Πολλά προβλήματα, έλεγε ο Βαντελή καταργούνται, δεν λύνονται. Τα περισσότερα προβλήματά μα καταργούνται, δεν λύνονται αν πλησιάσουμε τον Θεό. Όσο είμαστε μακριά από τον Θεό, τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Φτιάχνουμε μια τεράστια λίστα που μπορεί να περιλαμβάνει σελίδε. Τα πιο πολλά είναι προβλήματα ψεύτικα όμω. Στην πραγματικότητα, στο τέλο ανακαλύπτεται ότι έχουμε μόνο ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό είναι αυτό. Το ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπο. Ο άνθρωπο δεν ζει μόνο με ψωμί. Θέλει κάτι άλλο. Αυτό είναι το, το μεγάλο πρόβλημα. Από εκεί πάρα πολλά προβλήματα ξεκινούν. Γιατί για να υποκαταστήσω αυτό το κενό, εφευρίσκω ανάγκε καταρχήν. Πάρα πολλέ ανάγκε. Που δεν είναι πραγματικέ. Οι άνθρωποι ζουν σήμερα με ένα ξέφρενο πολλαπλασιασμό αναγκών. Και μετά βέβαια όλοι λέμε ότι είμαστε φτωχοί. Ήμουνα σε ένα συνέδριο σε ένα παραδιπλανό κράτο από τα. Πολλά από πηγαίνω έρχομαι και με ρωτάει ένα λοιπόν καθηγητή πανεπιστημιακός και αυτό. Ε, τώρα λέει που μειωθήκανε, δηλαδή ε, μειώθηκε ο μισθό σα. Πανεπιστημιακό, εγώ και εκείνος μειώθηκε ο μισθό σα. Ε, να μειώθηκε ο μισθό μα. Τι να κάνω. Και πόσα παίρνετε τώρα. Μόλι είπα, Πόσα παίρνει, έπεσε ξερό ο άνθρωπο. Γιατί δηλαδή ούτε ο πρωθυπουργό δεν παίρνει τόσα τη χώρα του. Καταλάβατε τι λέω. Αλλά εγώ είμαι φτωχό. Εγώ μπορώ τα βγάλω πέρα. Έχω τα δανειά μου, από τι δυσκολίε μου, από τα αυτά μου. Αυτό, αν είχε τα χρήματα που έχω πω, θα αισθανόταν ότι είναι ο πρώτο πολίτη τη χώρα του. Καταλάβατε. Ζούμε με βάση τον πολλαπλασιασμό των αναγκών, τι οποίε μα υποβάλλουν, ότι τι έχω. Και όταν σου υποβάλλουν ότι έχει τι ανάγκε, σιγά σιγά τι πολλαπλασιάζει. Βλέπει και του άλλου κλπ. Σε αυτό όλο το πράγμα μπορεί να βάλει τέλο με ένα πολύ ευτυχή τρόπο αυτό το φω για το οποίο μιλάει εδώ, το φω του Ευαγγελίου και άλλε πραγματικέ ανάγκε, πραγματικά πράγματα, πραγματικά προβλήματα, πραγματική οικονομία, φανταστική οικονομία, πραγματικέ σχέσει, φανταστικέ σχέσει, πραγματικέ, ε, πώ το λένε, καθημερινέ ανασχολήσει, φανταστικέ κλπ. Και, λοιπόν. και με τον τρόπο αυτό λειτρώνε του άνθρωπο, λειτρώνει το άνθρωπο, μια είναντίσει μια φορά κάποιον, αυτό θα σα πω και θα τελειώσω, εδώ ξαναπήριε θυμάμαι, ο οποίο ήταν δεν ξέρω αν είναι ακόμα, δεν έχει βγει στη σύνταξη. Έμπορο αυτοκινήτων. Έμπορο αυτοκινήτων. Σα το έχω πει. Αυτό πίστευσε, στον Χριστό, έγινε αλλαγή στη ζωή του. Μάλιστα πίστευε μετά από μια επίσκεψη στο μοναστή τη Ορωτή. Μου Τώρα τι έγινε εκεί, δεν θα σα πω με λεπτομέρεια, αλλά πάντω κάτι έγινε εκεί και ο άνθρωπο άλλαξε. Έχει πολλά λεφτά. Λοιπόν, και τι μου λέει, Πάτερ μου λέει, Τι να σα πω λέει. Καταρχήν βρήκα την υγειά μου και τη γαλήν Κοιμόμουν πάντοτε με ένα πιστόλι κάτω από το μαξιλάρι. Είχε πιστόλι κάτω από το μαξιλάρι. Τώρα ανάβω το καντιλάκι μου, έκανα το απόδεικνο. Και κοιμάμαι, λέει, θα το πουλάκι. Ξενυχτούσα, έπαιζα ολόκληρε παρτίδε, ολόκληρε περιουσίε τα έχω παίξει, λέει. Στο τζόγο και στα καζίνα και στα. Τώρα δεν παίζω, λέει. Άρα τι κάνω. Σηκώνω το πρωί, λέει, κατά τι 5 η ώρα και πάω στη λαχαν Και φορτώνω, λέει, μερικά κασάκια με πράγματα. Και πηγαίνω, λέει, έχω συνεννοηθεί, λέμε. Με παπάδε και λοιπά που ξέρουν μου έχουν υποδείξει οικογένειε και πάω και του τραφεί να παίξουν. Λέει. Τι ευτυχία είναι αυτή, λέει. Τι ευτυχία ένα αυτή. Τώρα λέει: Πειδή οξύμουνε και πάω αυτού του άλλου βρωμιάδε που είναι ίδιοι με εμένα, λέει: Του φίλου μου. Και κοιτάζω, λέει: Του όσο λε θα μπορέσουν. <laughs> Τά του πει να του βάλω, λέει: <laughs> Πήρα ένα αυτοκίνητο, πάμε, πάμε στα μετέωρα μια εκδρομή. Είχε κάποιο άλλο τέτοιο ίδιο. Λοιπόν, να του πάω, λέει: Μπα και εδώ τίποτα ξεστραβωθούνε. Τα τηλέφωρα, τα όντα λε και εγώ λέει: και αυτού ήμουν. Μα μου έκανε εντύπωση. Αυτό ο άνθρωπο ο οποίο ο ίδιο έλεγε πώ, Ναι, από το πιστόλι με το μαξιλάρι κόπου, από κάτω, το μπάσταγα κιόλα. Θέλει με εντυχώ να το κρατήσω, να το τραβήξω γέρο. Και τώρα λέει νιώθω τόση ασφάλεια και τόση αυτή. Αυτού του είδου όμω οι αλλαγέ, σα το λέω, αυτή είναι η λογικότητα του Θεού, η αγάπη του Θεού, το φως που μπαίνει στη ζωή και δημιουργεί και εξωτερική ασφάλεια στον άνθρωπο και του δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν κινδυνεύει και την αίσθηση της παρουσίας του Θεού τη ζωντανή και ο άνθρωπος αυτός είναι πανίσχυρος, δεν φοβάται τίποτα μετά ενώ προηγουμένως ζούσαμε στο φόβο και στην τρομάρα και στην αγωνία και στην κατάπληξη και στο κυστευτό και στο, και στο ένα και το άλλο Τώρα δεν έχει φόβο εξαιτίας ακριβώς αυτού του πράγματος λοιπόν, οριστή επειδή υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με την πίστη, εγώ θα ήθελα κάτι να πούμε. Yeah. Ορισμένοι χριστιανοί λένε ότι άμα πιστεύει, ε, φτάνει αυτό, είτε και υποκρισάνε πολύ κάτι αυτό. Ασχολούνται όμω με τα έργα ελάχιστα. Και yeah. εδώ θα ήθελα να γίνει μια διακρινή γιατί ο Απόστολο σημερινό, ο Στοντήτο yeah. νομίζω, και αυτή η λέξη φράση είναι η εξή: Να πει στου δικού μα να προσέχονται τα έργα του, να χωρίσουν τα είναι καλό έργο, γιατί λέει, η πίστη που έχει τα έργα είναι νεκρά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό που διαβάσαμε εμεί. Αναφέρεται στα, στα, στα έργα του νόμου του Μωσαϊκού. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή, ο Μωσαϊκό νόμο είναι μια νομική σχέση ανθρώπου- Θεού, δεν, δεν έχει μέσα ενσάρκωση. Ένα εν αυτό. Τώρα, αν κανεί πιστεύει στον Θεό, βεβαίω τα πρά πράττει ανάλογα. Δεν πράττει τα του Μωσαϊκού νόμου. Πάρε τα έργα τη πίστεως. Που είναι σαν και αυτά που έκανε αυτό που σα είπα τώρα. Που σκότωναν το πρωί και πήγαινε να βρει. Το επινόησε αυτό αυτό, δεν του το, το κανένα κάρτο. Αυτά είναι τα έργα τη πίστεω. Δηλαδή, πίστη όπως κάθε είδου ε, ε, δημιουργική κατάσταση φαίνεται προς τα έξω, μια, ε, έτσι, όταν κάνει ε, έχει αγάπη στην καρδιά του ε, και είναι ευτυχισμένο. κάνει έργα προς τα έξω, κάνει... <συσχε> το δείχνει αυτό. <συσχε> Κι έρνε <όλο> το μαγαζί. <συσχε> ε? Αυτά είναι τα έργα πίστης. <συσχε> Κι έρνε όλο το μαγαζί, δεν το μπορέ. <συσχε> Μπαίνεις μέσα, λες γεννήθηκε ένας γιος καταπληκτικό. Λοιπόν, δεν είναι. Πόσε φορέ βγαίνει στα χωριά και όλο το μαγαζί. Αυτό είναι ένα έργο πίστευση. Είναι δωρεάν έργο, αλλά είναι έργο που προέρχεται από ένα ξεχύλισμα. Και αυτό το ξεχύλισμα είναι η σχέση που έχουμε με αυτό Θεό. Είναι ένα ξεχύλισμα. Και αρχίζουμε να φερόμαστε δωρεάν. Δωρεάν. Καταλάβατε. Είσαι ευτυχισμένο και σου δίνει ένα μυαλό στον δρόμο και τρακάρει το αυτοκίνητο σου. Και του Δεν πειράζει, Μωρέ, Γιατί μέσα σου πετά στα σύννεφα. Έχει τον πρώτο αριθμό του λαγείου. Ναι. <laughs> <laughs> Δύο θεαφιτεύω τις πρώτες, πώς μέσα σε αυτό, στο, στο ξεχείρισμα. Ναι. Το δεύτερο το είναι λίγο, στις εμπλήσεις ναι. των ημερών μας, είδα ένα διαβατήριο, το οποίο είχε μέσα χριστιανικούς ναούς, για τον Άγιο και άρχιε αφαιρέσει του τους σταυρούς, διαβατήριο, που δίδω σχολή Και μου έκανε απεραίσεις, δεν σχολιάζεται ποθενά. Ε, αυτό το δεύτερο δεν θα το σχολιάσω, ούτε εγώ. Είναι φανερό όμω είναι πολλοί που ανεχρούνται από το Σταυρό και τα αυτά. Εντάξει, θα το ξέρουμε. Ε, Εμεί κοιτάξουμε, να, κοιτάξουμε να... να έχουμε αυτά τα πράγματα στη ζωή μα καταρχήν. Η πρώτη ερώτηση είναι σημαντική. Είναι σημαντική διότι η αρχή κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια συμβουλή με την οποία κοίταξε να κάνοντα το εξή. Μια αρχή είναι να, να πα εξομολογηθεί, α πούμε. Ποιο είναι Πήγαινε σε ένα πνευματικό, έτσι, για να μπορέσει. Αλλά το θέμα είναι ότι συνήθω φροντίζει γι' αυτό ο Θεό με του πειρασμού που έχουμε. Αν δει τώρα, πάρει στα σοβαρά αυτό που είπατε τώρα, δεν σα ξέρω, δεν σα έχω ξαναδεί, μπορεί να φέρει ένα πρόβλημα, ας πούμε, λέω. Μπορεί. Πού ήρθε αυτό το πρόβλημα, τι έγινε, Α, δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Και αμέσω κάνει αυτό που ζήτησε. Πα στο πνευματικό, ξεομολογήσει, και κάτι ξεκινάει. Είναι ένα τρόπο αυτός. Μπορεί να φέρει μια έμπνευση. Όπως έφερε αυτό το, τον πλούσιο που σας έλεγα προηγουμένως. Δεν έφερε πειρασμός, αλλά κάποια στιγμή τον επισκέφθηκε χάρη στον Θεό. Να βρει μια γωνιά ο Θεός κάπου, να κάνει μια απόβαση. Με, στον καθένα συμβαίνει με διαφορετικό τρόπο. Σ' άλλο σημαίνει ως έκρηξη έτσι, γνώση, σ' άλλο σημαίνει ως πειρασμός, πολύ συχνότερα. Γιατί είμαστε φίλοι αυτοί. Έτσι. Και καταφεύγουμε αυτή Χτυπάς μία πόρτα που την όμιζες ότι δεν είναι κανείς μέσα. Και ξαφνικά κάποιος σου ανοίγει. Το πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι το σπίτι του Θεού το θεωρούμε ότι είναι άδειο σήμερα. Καλά δεν χτυπάει την πόρτα. Όταν όμως βρεθείς να πεινάς, να διψάς και να είσαι κουρασμένος και πονεμένος και σου έρθει η λιποθυμία, πόρτα είναι, να σε χτυπήσει. Και Καλά τι λέω. Έχουμε πιστεί ότι δεν υπάρχει κανεί εκεί μέσα. Έτσι λένε όλοι. Δεν ασχολείται με αυτό, πήρε σε ένα ψυχολόγο, ο οποίο δεν ξέρει την τίφλα του. Ούτε στη δική του ζωή, ούτε στη ζωή των άλλων. Και λέει, του κατέβει βασικά. Το λέω γιατί είμαι και εγώ ψυχολόγο και έχω δικαίωμα να μιλάω για αυτού. Του ξέρω, γιατί εγώ είμαι ένας από αυτού. Λοιπόν, έχουν διαβάσει πέντε και μπορώ να σα βοηθήσω λίγο έτσι, αλλά τόσο επιφανειακά και με μεγάλο αντίτιμο. Στην βάλλη περίπτωση όμω, χτυπά το σπίτι του Θεού. Πάσεις μια στιγμή και εξομολογήσεις αυτό και κοιτάς να δεις τι, τι σημαίνει αυτό και μπαίνει στα μυστήρια και αρχίσεις με ένα μικρό, μικρό κανόνα προσευχής και διαβάζεις πέντε πράγματα. Και από εκεί και πέρα θα σε πιάσει ο Θεός και όσο μακριά θες πηγαίνει η σχέση αυτή. Όσο αντέχεις πάει. Όσο αντέχεις εσύ. Ή στο α ή στο β ή στο ω. Όσο το θες να προχωρήσεις. Αλλά ε, το σημαντικό είναι ότι αυτά που ο Θεός μας παίρνει εξωτερικά φαίνεται να παίρνει από τη ζωή μας είναι πολύ λιγότερα ή πολύ ελάχιστα σε σχέση με αυτά που βάζει και αυτά που σου παίρνει στο κάτω κάτω είναι ζημιογόνας ζημιά σου κάνουν, δεν σε βοηθούν αυτά που σου παίρνει δεν στα παίρνει, μόνο τα αποθέτει. δεν πες τα κεφάλια σου σου πει, ξέρω εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό είναι φοβερό δηλαδή, να το πω έτσι με μια φράση γιατί είναι σοβαρό το θέμα δεν είναι ότι παύεις να αμαρτάνεις με έναν τρόπο εξωτερικό μπορεί. Να ο άνθρωπο, όντα μέσα του διχασμένος, να συνεχίσει να μαρτάνει Όλο και πιο πολύ όμω βλέπει πόσο ανόητη και αβάσιμη και αχρίαστη είναι η αμαρτία. Και σιγά σιγά πάμε να τη χρειάζεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και βλέπω ότι η άλλη κατάσταση είναι πιο προσοδοφόρο. Πιο πολύ φω, πιο πολύ γαλήνη, πιο πολύ ευτυχία. Παρησία στο Θεό, θαύματα, παρουσία μέσα του Θεό στη ζωή μου. Στάσου λέει. Και σιγά σιγά αφήνει το ένα και το άλλο. Γιατί δεν το χρειάζεται, γιατί βλέπει ότι το άλλο είναι στραβό. Το καταλαβαίνει μέσα του, δεν θα το πεις τίποτα. Όλοι να του λένε μετά ότι είναι ίσιο, θα πει αυτό είναι στραβό, θα πει αυτό. Το ξέρω, το είδα, είδα γιατί, καταλάβατε. Λογικά προχωρούμε στην πνευματική ζωή, καταλαβαίνουμε δηλαδή. Και κάνουμε το επόμενο βήμα ευτυχισμένο, δεν το κάνουμε στερημένο. Δεν υπάρχει απόθεση. Στην πνευματική ζωή δεν αποθούμε, ξέρετε τι απόθεση. Οπότε σημαίνει το θέλω, αλλά δεν το λέω δεν ότι το θέλω, δεν, δεν, δεν το παραδέχομαι. Θέλω να πιω αυτό το γάλα τώρα εκεί. Δεν το πινώ Αλλά το θέλω. Αυτό δεν είναι υγιέ. Καταλάβατε. Το θέλω, αλλά δεν το κάνω. Γιατί δεν το κάνει, Δεν ξέρω να σα πω γιατί. Πρέπει. Στην πραγματικότητα αναπτύσσει μια λογική σχέση με τα πράγματα μέσα στην πίστη. Και καταλαβαίνει αυτό το πράγμα που θα σε βλάπτει. Οπότε λε εντάξει, μπορεί μια στιγμή να το πιω να ευχάριστο, μετά θα μου κάνει κακό άσο στην άκρη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πώ. Έτσι. Αυτό γεννιέται σιγά σιγά και προχωρεί και ολοκληρώνεται μέσα σε, μια, σε ένα χρόνο σε ένα μακρο χρόνο, δεν, είναι. δεν μαθαίνεται σε ένα λεπτό όπως δεν μαθαίνει, ξέρω εγώ μια επιστήμη μέσα σε ένα λεπτό δεν σπουδάζεις κάποια χρόνια Είναι μια σπουδή που γίνεται υπαρξιακή και ο Θεός κάνει υπομονή για τον καθένα μας και να αργεί σαν καλή μητέρα και μα στηρίζει αυτό το δρόμο μέχρι να φτάσουμε να καταλάβουμε μόνο πράγματα και όταν τα καταλαβαίνουμε τα ενδάσκουμε και σε άλλου και τα ειδάσκουμε και με πιστικό τρόπο, τότε αν τα έχουμε κάνει. Ενώ αν δεν τα έχουμε κάνει, δεν είμαστε πιστικοί. Να. Αν δεν έχουμε πάρει τον δρόμο αυτόν, δηλαδή. <Καλίδη> ε, αν και κανείς, ναι, το με τους πολυβούβλους που το, το μπίτενε, ε, θα ήθελα να προωτήσω, για να φτάσουμε στο ιό κατά ε, δεν πρέπει να φτάσουμε από την ποιότητα, από την υπηκότητα που είπατε πρώτα να πρόσταση, είμαστε υπήκοοι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, <σουάρου> το άλλο πρέπει το άλλο Άγιο Σάντερ, <σουάρου> ο οποίο όμως λέει ότι ο δάσκαλος, του ίσως κάνει και, και άλλου, πρέπει να αντιδράσει περισσότερο με το παράδειγμα και όχι με τα λόγια. Έχω εδώ στα έργα που είπαμε, ναι. και να το συζητήσουμε και λίγο με το σχετικό που λέει και για να ότι πείστε σαν ευρώ των το είπαμε αυτό, ότι υπάρχει είναι... σχέση άνθρωση. Είναι... Ε, απαντήθηκα, αλλά έτσι αυτό, εάν δεν φτάσουμε στο Υιός κατά χάρη, να φτάσουμε. Είμαστε στην πληθυκότητα, έτσι όπως είπατε και τους Να το πούμε με ένα ψυχολογικό τρόπο, δάσκαλε. Είναι... Είναι... Να το πούμε ένα τρόπο, με μια περιγραφή ψυχολογική. Αυτά που λέει εκεί το Ευαγγέλιο για τις τάξεις του Βουδούλου, του Μιστοτού και του Ιού είναι οι βαθμοί του ψυχικού διχασμού που βαλάει κανένας μέσα του. Εντάξει. Είναι ο διχασμός που έχει μέσα του. Δηλαδή να το κάνω, όμως, αν το κάνω μήπως... Λοιπόν, αυτό είναι η κατάσταση του μισθωτού. Ο μισθωτός δουλεύει μεν γιατί θα πάρει χρήματα. Αλλά εντάξει, όχι για τον παντρευτούμε και τον εργοδότη. Τόση είναι στο δικό του κόσμο, εγώ στο δικό μου κόσμο. Να κάνω κάτι όσο έχω όφελος. Για να δω λοιπόν. Πόσο όφελο έχω, Είναι διχασμό εσωτερικό. Και στη συνέχεια, βήμα-βήμα, φτάρουμε στην κατάσταση του ιού. Όταν δεν έχουμε μέσα μα πλέον διχασμό εσωτερικό. Και πούμε: Τι, κοίταξε, να δει. Αυτό είναι ο Θεό, αυτό είμαι εγώ. Και εγώ ακολουθώ τον δρόμο αυτό και μ' αρέσει. Τελεία και πάυλα. Αυτή είναι η κατάσταση του ιού. Προηγουμένω, μπορεί κανεί να πιάνει λίγο να δοκιμάζει, να ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Δηλαδή, εντάξει, έκανα λίγο προσευχή, ωραία ήταν. Έγασα Για να υπάρχει κάτι τα ίδια. Να πήγα τώρα, πήγα, έκανα εκείνο, έκανα τα άλλο, ξέρω εγώ, κοινώνησα. Καλά ήταν και ένα-δύο μέρε, ήταν αυτό, ήμουν ωραία. Μετά ξαναγυρίζει πάλι στα ίδια. Είναι ο εσωτερικό διχασμό, είναι η φιλαφτεία. Καλό είναι το. Τι το Ζάκι, έχει το πούμε, σα παρακαλώ. Λοιπόν, ε, καταλάβατε. Δύσκολα πράγματα. ή και εύκολα πράγματα. Το θέμα είναι ότι προχωράει κανεί φυσιολογικά έτσι. Ο άνθρωπο ο μοναδικό είναι φυσιολογικός γι' αυτό και βλέπετε Αγίου. Είναι πολύ φυσιολογικοί άνθρωποι. Γιατί ακολουθούν ένα φυσιολογικό δρόμο. Ένα έρωτα, έλεγε ο Ιεροπορφίλη, βγαίνει με ένα μεγαλύτερο έρωτα. Είναι έρωτα αυτό. Το ουζάκι που λέει είναι έρωτα. Ούζο. Ένα φίλο μου, Άγγλος, λέει, Τι σημαίνει, ήξερε λίγα ελληνικά. Αυτό λέει, το ποτό, λέει, πέραν πολύ ωραίο. Λέει. Λέω γιατί, μου λέει, ότι δεν θα ζει χωρί αυτό. Ούζο, καταλάβα τι λέω. Δεύτερο βήμα, τρίτο βήμα, και δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει κανεί την αίσθηση τη έλλειψη μέσα του όταν, όταν προχωρήσει στην ρουμανική ζωή. Δεν έχει την αίσθηση τη απόθεση. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ λεπτό το σημείο. Που και, επειδή κι εγώ είμαι ψι, τα προσέχω αυτά. Δεν μ' αρέσουν οι αποθήσει. Μια ζωή να ονειρεύεσαι τα κεράσια που δεν τα αφήνει ποτέ, α πούμε. Φάει κεράσια άνθρωποι και πηγαίνει παραπέρα. Δεν είναι δηλαδή. Για κεράσια είπα, συγγνώμη. Δεν είναι δηλαδή ένα τρόπο αποκλεισμού η πνευματική ζωή, είναι ένα τρόπο ανοίγματο, να το πω έτσι. Ένα άνοιγμα είναι. Και όταν κανεί έχει το μείζον, μετά το, το έλαστο δεν το χρειάζεται. Πάρτε το μοναχισμό για παράδειγμα. Φανταστείτε έναν μοναχό, ο μια ζωή να μοιάζει για την κατάσταση του γάμου. Συγγνώμη τώρα, θα ήταν μια κόλαση. Τι κάνει ο μοναχό, Δεν παραμένει εκεί να πολεμάει, πατρέφουμε, δεν παντρεύομαι, παντρεύσκα, δεν παντρεύτηκα. Άμα μία και πάει τέλειωσε. Σε λίγο θα τα πετάξει, θα τρέχει από πίσω την πρώτη που θα βρει. Είναι μια τελείως αλλη κατάσταση, ένας ανοίγματος άλλου που περιέχει πραγματικά τα άλλα, τα προηγούμενα. Και έτσι φτάει κανείς, θα μην τα έχει ανάγκη. Όχι γιατί τα μισεί, τα περιφρονεί, τα σχένεται. Καταλάβατε τι λέω, όχι, αλλά γιατί το περιέχει. τα περιέχει. Κάνει τέτοιο ανοίγμα, τέτοιο ανοίγμα μεγάλο που φτάνει πραγματικά να τα περιέχει. Αυτή είναι η θετική αντιμετώπιση τη αμαρτία και του κακού και του αυτό που, που, που κάνουμε στην Εκκλησία. Το άλλο είναι θα μια, μια, μια συνεχή ταλαιπωρία, α πούμε. Θα έλεγε κανεί, εντάξει, βέβαια, τι γι' αυτό δεν βλέπω ότι οι μοναχοί δεν μένουν μες στα αίτια. Ο μοναχό πάει και μένει σε ένα μοναστήρι. Πάει, βγαίνει από τα εγγόνια. Δεν με μένει μες στην πλατεία Βαρδαρίου. Εκτό αν τον υποχρεώσει χάρη, ζωστή για και. Τον άλλη ιστορία όμω. Αλλά δεν πάει εκεί. Δεν είναι μες στα αιτία. Κάνει ένα βήμα. Ένα βήμα το οποίο όμως είναι σχατολογικό βήμα. Και αυτό το βήμα το ευλογεί. Χάρη γιατί γίνεται για την αγάπη του Θεού. Και με τον τρόπο αυτό αποκτάει μια, μια, μια οπτική που είναι πολύ μεγαλύτερη. Και αποκτάει δωρεές που είναι πολύ μεγαλύτερες. Και περιέχουν τις άλλε. Και γι' αυτό το λόγο δεν ζηλεύει ο μοναχός, ο αυθεντικός, την κατάσταση του εγκάμου. Μπορεί και να τον λύπαται λίγο. Ναι. εγώ δεν είμαι καλό γιορτό, έτσι να το ξέρετε. Όχι, εσείς, ναι. Ναι. Ναι, ναι. <συμμετρεωμένο> Αυτό νομίζω. Και τώρα, άμα πέσω στα έργα, δίθεν για να. Το μπορεί να μπει μέσα η φιλαφτεία και η, η φιλοδοξία, α πούμε. Καταλάβατε, δεν ξεκινάω για τα έργα, με σκοπό να αποδείξω ότι είμαι φιλάνθρωπο, μεγάλο κλπ. Τα έργα τα κάνουμε από περήσιε αγάπη. Αν δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα, θα οικοδομούμε τη φιλαφτεία μα αλλιώ. Και φαίνεται αυτό, ξέρω. Φαίνεται αυτό. Φαίνεται πολύ, δηλαδή φαίνεται ο άνθρωπο ο κάνει τα έργα για το θεατή είναι αυτό που λέει. Δοξάστε με mm. εδώ, δεν με τιμήσετε. Βάλτε με μπροστά, δώστε μου αυτό, φτιάξτε το γαλμά μου εκεί και ένα ακόμα εκεί. Λε ε, ε, στάσου, εντάξει, θα κάνουμε όλα αυτά, αλλά άσε μα τα κάνουμε μόνοι μα. Στο, στο προστατικό κόσμο φαίνεται λίγο περισσότερο. Γιατί, γιατί αυτοί οι ευλογημένοι έχουν χάσει λίγο τη διάσταση αυτή που στην Ορθοδοξία είναι ζωντανή, τι σχέσει. Βλέπω ότι η Ορθοδοξία είναι πραγματικότητα. Η Ορθοδοξία όταν πάει στην Εκκλησία δεν θα σου πούνε, κοίταξε κανένα έργο. Σπουνέλα εδώ να καθαρίζει λίγο το, τον εσωτερικό σου κόσμο. Μπε στην εξομολόγηση, μπε στα μυστήρια. Πιά το ακουγό να δει τον εαυτό σου, να δει ποιο είσαι. Αυτό το πράγμα είναι να το έχουν χάσει. Και οι καθολική σε μεγάλο βαθμό και οι Ορθοδοστάτε του. Και το λέω γιατί ζω μαζί του και τα ξέρω. Που έρχομαι, το πω, Έχω επαφή μαζί Και αυτό που ζηλεύουν στην Ορθοδοξία είναι αυτό, να ξέρετε. Αυτό που ζηλεύουν στην Ορθοδοξία. Είναι ακριβώ αυτή η πνευματικότητα που κάθεται η ορθοδοξία, η ορθόδοξη θεολογία και κοιτάει αυτό που είσαι, όχι αυτό που λες. Αυτό που πράγματι είσαι, αυτό που αισθάνε να την αυτό τον έσω της καρδίας άνθρωπο. ανθρώπου, αυτόν κοιτάει να θεραπεύσει. Άμα τον θεραπεύσει αυτόν μετά, πολλά καλά γίνονται. Αν δεν τον θεραπεύσει αυτόν, έτσι μπορεί εξωτερικά να κάνει κανείς διάφορα, αλλά να τα κάνει για ιδιαίτερο σκοπό. Ηταν να κάνει και κακό μερικέ φορέ. Καλάβατε. Mm. Ναι. Ξεκινάνε ανάποδα. <χειάζοντα> Ξεκινάνε <Ξεκινώντα> ανάποδα. <χειάζοντα> Όταν στην ορθοδοξία υπάρχει πίστη και τριμερίζει έργα, mm. <χειάζοντα> αυτοί για να βρουν την πίστη και τη κάνουν έργα. Κάνουν έργα. <χειάζοντα> Καμιά φορά επειδή είναι μερικοί και από αυτού καλοπροαίρετοι, του επισκέπτεται η χάρη. Και ενώ κάνουν έργα, έργα, έργα, έργα. Σε αυτό και δίθελα αυτό, κάποια στιγμή έρχεται και η εσωτερική γνώση του Θεού. Αλλά αυτό γίνεται σπανιότατα. Γιατί είναι λάθο η, η στάση. Η στάση είναι λάθο. Δηλαδή γι' αυτού ε, υπάρχει ένα έλλειμμα. Κοιτάξτε, δεν είναι χωρί. Α... λέμε πολλέ φορέ ομολογίε, δεν είναι απλά. Ε, πώς το λένε, να είμαστε ανοιχτοί και να κάνουμε. που είμαστε ανοιχτοί ούτω ή άλλω. Εγώ αισθάνομαι πολύ ανοιχτό όλους όλου αυτού. Αλλά είναι ανάγκη να του στρέψει κανεί προ τα μέσα. Έχουν χάσει αυτή την εσωτερική διάσταση. Έτσι. Ο Ορθόδοξος όταν πρόκειται να κάνει ένα καλό έργο, <Συσίλιο> θα σταθεί ενώπιον του και θα πει: Γιατί το κάνω τώρα, κύριε. Όχι, θέλω να το κάνω κατά Να γίνει κατά Τι σημαίνει αυτό. <Συσίλιο> σημαίνει ότι να, να, να ελέγχω και τι προθέσει <Συσίλιο> μου. Μην. Μην. Μην κοιτάξω απλώ δηλαδή να. Οι πατέρε έχουν γράψει πολλά για τα θέματα. Mm. Αυτοί τι πήρανε πράγματα χωριστούμε, δηλαδή δεν τα στα χωριά τους για Καταρχήν το, χίλια, το, χίσμα, το σχίσμα δεν έγινε το 1054. Okay. Το σχήμα όταν έγινε το 1054, το λέμε έτσι σχηματικά εμείς, δηλαδή εκείνη τη μέρα ο, ο, ο Κανδρινάλιος Σουβέρτος πήγε στην Αγία Σοφία, ε, κούμπησε πάνω ένα ανάθημα yeah. ενός νεκρού πάπα, ο πάπας είχε πεθάνει. Ο Πάπα είχε πεθάνει. Στο όνομα του νεκρού Πάπα λοιπόν βάζει ένα ανάθεμα, το βλέπει ένα διάκοσο και στην Αγία Σοφία. Λέει τι είδου τι κάνει εδώ πέρα, του το παίρνει από πίσω. Τον κυνηγούσε, πάρ' το πίσω, είναι ανόητο αυτό που κάνει. Δεν το ο άλλο. Το, το πέταξε εκεί στον δρόμο, το πετάξε στο στον δρόμο, το βρήκε ένα μάγερα. Λέει ωραίο χαρτί είναι τούτο. Πάει λοιπόν και το πουλάει <laughs> στον αυτοκράτορα, στο, στο παλάτι. Έχουν ωραίο κώδικα λέει ότι το θε. Δεν ήξερε τι έλεγε πάνω. Ε, το σχήρμα έγινε με τι θαυροφορίε όταν μπήκανε σταυροφόροι μέσα σε αυτή και κάνανες ζημιές τότε άρχισαν οι θεολογικές διαφορές που υπήρχαν και πολλέ ήταν αθώες διαφορές γιατί μετά διωγκώθηκαν κιόλας Δεν είναι όλες οι σημασία. της σημασίας Και γίνανε πούμε, μετά όλα σε αυτά οι ιδεολογικές σημαίε και είπαμε είμαστε σε σχίσμα Αλλά γι' αυτό ακριβώ, το λόγο σε επίπεδο εσωτερικής πνευματικότητας και αυτά ζούσαν για αιώνες και στη Δύση και έχουμε πολλέ αποδείξει. Αλλά βέβαια κάποια στιγμή στέρεψε αυτή η πηγή γιατί δεν αρδεύονταν πλέον. Δεν, ε, ε, δεν έμπαινε νερό σε αυτό το στη δεξαμενή αυτή. Οπότε στέρεψε το νερό αυτό. Στράφηκαν σε μια νομοκανονική οργάνωση, η Ρωμαϊκή ειδικά και ανοιχτήκαν σε άλλου είδου βλέψει. Και αυτό το πράγμα αδυνάτησε αυτού του είδου την Αλλά μην νομίζετε ότι την εξαφάνισε τελείω. Δεν την εξαφάνισε τελείω. Υπάρχει ακόμα. Και το ότι υπάρχει είναι έργο του Αγίου πνεύματο. Υπάρχει για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Υπάρχει κάτι το οποίο απομένει ακόμα. Έτσι. Να ξέρετε πόσοι ε, υπάρχουν σήμερα ε, προτεστάντες ε, επίσκοποι και αερομεταθολικοί που κάνουν ωραία προσευχή. Κάνουν αγώνα δηλαδή οι άνθρωποι. Που την παίρνουν από εμά. Βέβαια φτάνουν ω ένα σημείο. Δηλαδή, εντάξει, αλλά. Το θέμα είναι ότι αν εμεί ξέρουμε τι κάνουμε και ξέρουμε τι λέμε και κάποιοι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ όλου τους ανθρώπου, και μας υπολογίζουν πάρα πολύ σήμερα, το ξέρετε αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι για μένα πιο πολύ που τα λέω παρά για σας. <t> <pudding> Ναι, λοιπόν, ποιο άλλο, ένα παιδί κάτω. Α, εγώ αυτός. Σε σχέση με αυτά που μα είπατε για τον νόμο μου και τις κατολές μπορείτε να σας λίγο τα λόγια του Γιώργου Συνθρώνου μου η Εντολή είναι το, είναι, δηλαδή είναι το, κατά... είναι το αυτό, δεν του έ Όταν λέμε ότι καταλούνται είναι το ναι. Εντολή το η, η έννοια της Εντολής, στην Καινή Διαθήκη, είναι άλλη από την έννοια της Εντολής στο μοσαϊκό Νόμο. Καταρχήν. εντάξει. Στον νόμο το Μωσαϊκό, οι εντολές είναι οι νομικές διατάξεις. Από, από Θεού δεδομένες αλλά προς παιδαγωγία στην καινή διαθήκη όμω, πολλέ φορέ τα μπερδεύουν αυτοί. Λένε εντολέ και εννοούν τι μοσαϊκέ Δεν είναι μοσαϊκέ εντολές. Καταλάβατε. Το αγαπάτε αλλήλου, έτσι, ή το οι μακαρισμοί, δεν περιλαμβάνονται στι μοσαϊκέ. Αυτέ είναι οι νέε εντολέ. Αυτέ οι νέε εντολέ είναι προ, προβολή του Θεού, είναι, είναι προτάσει. Είναι το ανθρώπινων του Θεού, όπω λέει εγώ, γρήγορα στου Δηλαδή. Πώ θα δρούσε ο Θεό ω άνθρωπο. Θα ήταν ελεύθερο. Μακάρι ελεύθερο και αυστηρεθή. Μακάρι η ειρηνοποίηση. Μακάρι το, έχει το πνεύμα. Μακάρι αυτά είναι τρόποι του Θεού μες στον κόσμο. Είναι ο τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος φέρεται ο Θεό. Και είναι προτάσει. Γι' αυτό και, λέει ο Άγιος Μάξιμο, έχει μια φράση σχολιάζοντα αυτό, Δια την αλήθεια νηστή είναι αρετή, αλλού δια την αρετή η αλήθεια. Τρόπο ότι Πηγαίνοντα προ το δρόμο τη εντολής, εδώ συναντά τον, τον Χριστό. Δεν είναι απλώ μια, μια τυφλή νομική διάταξη. Γίνεσαι ειρηνοποιός για χάρη του Χριστό. Το λέει αυτό ωραία. Ξέρετε ποιο, ο Άγιος Αραφείμ του Σάρωστο στο βιβλίο του, στο διάλογο με τον Ποτοβίλουφ. Του λέει να κάνει εμπόριο. Θα κάνει για τον Χριστό ορισμένα πράγματα. Κάνοντά τα για τον Χριστό, αυτό που, που, που, που, που, που ζει τελικά είναι η δική του παρουσία. Δε τώρα αυτή τη στιγμή με πρόσβαλε η γυναίκα μου έτσι. Εγώ για τον Χριστό θα σιωπήσω. Για χάρη του Χριστό θα σιωπήσω. Αυτό που λαμβάνει δεν είναι η ησυχία σου απλά εκείνη τη στιγμή. Είναι μια δωρεά χάριτος ανεξήγητη, την οποία τη βιώνει στη συνέχεια μετά. Και λε: Μα τι γαλλίδι είναι αυτή, Μα πώ είναι αυτό το πρόβλημα. Μα πώ. Σαν να παρουσιάζεται κάποιο μέσα από αυτόν τον πρόεδρο. Συναντά τον ένδυο, είναι τόπι θεαμανθρωπίνων συναντήσεων. Οι εντολέ τότε. Καταλάβατε, είναι ο Χριστό ειρηνοποιό. Γίνομαι και εγώ ειρηνοποιό και συναντιόμαστε με στην ειρήνη και ειδιό. Και συναντάω εκείνων ξαφνικά. Όχι την εντολή απλά. Αυτό είναι το μυστήριο, το καινούριο. Συναντώ εκείνον και όχι απλά την εντολή. Κάνουμε ελεημοσύνη στο όνομα του Χριστού. Για το όνομα του Χριστού. Και βλέπω η επόμενη δόση στην τράπεζα να έχει εξαφανιστεί. Που έχω. Τι έγιει. Την πληρώσατε. Μα δεν την πλήρωσα. Μα δεν την πλήρωσα. Καταλάβατε after